Γεια σου Αποστολή μου, τι κάνετε λοιπόν, Αποστολή, να ρωτήσω κάτι Επειδή μου είμαι χαζή τελείω Έχουμε έναν πρωθυπουργό που παραπλανάται Που δεν ξέρει <σχυρή> Το ίδιο ακολουθεί και γενικά όλη η κυβέρνηση Έτσι, <σχυρή> δεν ξέρουνε Ο Μαρινάκης σα απάντησα Και δεν έχει απαντήσει Αναπάντητες κλήσεις παντού Αναπάντητες παντού Δεν ξέρουν. Τι συμβαίνει. Τώρα έχουν ξεσπάσει τόσα σκάνδαλα, ο ΠΚΠ χίλια μύρια και δεν ξέρουν τίποτα αυτοί. Τι ξέρουν τελικά, να κόβουν κορδέλε και να εισπράττουνε. Ναι. Εγώ έτσι πιστεύω. Ότι ε, είναι αυτό, ναι. Ναι. Αμπράβο, απάντηση ναι. Θετική. Λοιπόν, μήπω θα ήταν καλύτερα να μην είχαμε κυβέρνηση. Τι, και θα χάναμε Μητσοτάκι και εσύ να αυτό, Όχι, ναι, όχι, είχαμε. Όχι, φυσιαστεί. να είχαμε. Εγώ θέλω να είχαμε. Όχι, εγώ λέω όχι, να θυσιαστεί και ο Μητσοτάκι αφού δεν ξέρω. Περίπου να πει παιδιά εγώ δεν ξέρω. Περιπλανά μου. Ναι, ναι, αλλά καλό είναι να του έχουμε κιόλα, δεν κατάλαβα. Όχι, δεν τον θέλω, ούτε να τον πέσω. Ποιο, ποιο θα πληρώνουμε εμεί, <σχελίω> όχι και τι θα πιώνει τα λεφτά. Όχι. Εμεί έχουμε μάθει αλλιώ είμαστε πιο ήσυχοι έτσι. Έλα. Έλα. Άκουσε με προσεκτικά. Στάξε μετά από κανένα μήνα, 20-30-40 μέρε, απευθεία ανάδει για κλιματιστικά σε νοσοκομεία. Κάτσε και θα δει. Αποκλείεται κάποιο να πήγε και να κόψε τα καλώδια από το κλιματιστικό του νοσοκομείου. Αποκλείεται. Είναι να είχαμε να λέγαμε δουλειά. Στάξε να βρει πού θα γίνει η δουλειά μετά από ένα μήνα. Και εγώ σου το λέω. Άντε, να δούμε. Δεν ξέρω. Βάζω πιο στα Αλλά έχει μοιάξει αυτό. Αποστολή, Ελ... μέρη Επίση, θα ήθελα να πω στο Θήμιο για την Ηλιούπολη. Ήταν καταπληκτική η Ηλιούπολη. Φύγαμε από το Νέο Ηράκλειο και πήγαμε και τον παρακολουθήσαμε και ήταν ανεπανάληπτος ο φίλο. Και κάτι άλλο, ρε. Τι ρες, είχε και... πάλι στην Ηλιούπολη, το έχω χάσει. Κάτι, ένα φεστιβάλ μου που θυμάμαι τι ήταν. Α, ναι, μια συγκέντρωση. Α. Ναι, αυτό που ήθελα να πω, ρε. Η Αποστολή ήταν ότι ο Θήμιο δεν αναφέρθηκε καθόλου στα γεγονότα που γίνανε στο Σεφ. Και. Δι... Ότι τι α πούμε, θα ασχοληθούμε ανάμεσα με το τι γίνεται σε δύο εταιρείε. Όχι, όχι, Αποστολή. Θα έχω μια ένσταση. Πρώτα πρώτα έπρεπε να δούμε και τι κυβερνητικέ τη δηλώσει περί ανομία και θα πατάξουν και θα καταλάβει κάποιο τι είναι αληθεία, τι είναι χουλιγανισμό και από πού βγαίνουν και από πού πηγάζει αυτή η αληθεία και ο χουλιγανισμό. Βέβαια, αυτοί εδώ πέρα οι κυβερνώντε, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να... ότι είναι σερήφιδε απέναντι στου φοιτητέ, στου και γενικά σε όσους γίνουν και διαμαρτύρονται. Για το θέμα του ΣΕΒ δεν είναι αθλητικό μόνο, είναι καθαρά και πολιτικό. Από τη στιγμή που βλέπεις ότι κάνουνε μούγκα στη στρούγκα που λέμε, ας πούμε. Ε, και βλέπουμε την αληθία τους και τον χολιγανισμό, από πού πηγάζει ο χολιγανισμός. Αποστόλη μου. Ένα. Παναργή Από Κερατσιού. Τι λέει η κακοπροαίρετη που λέει ο φίλιο και η υπουργό, εσείς να ξέρει. Εμεί είμαστε. Εσεί είσαστε. Α, εμεί είμαστε. Εσεί κοιτάτε το ναυλελκυστήρα και τις τουαλέτε. Οι τουαλέτε τη Ακρόπολης δεν είναι βρώμικες δεν είναι κλειστέ. Μπορούν να ικανοποιήσουν του καλοπροαίρετου. Σωστό, όχι εγώ. Ποιο μένος θα πάω στην Ακρόπολη. Ποιο μένος και ακατούρητο. Να πάω εκεί να μου Το σύστημα υγεία ΓΜΑΙ. Όλου μα. Γνωστό. Η εξωτερική πολιτική. Το μέλλον των παιδιών μα. Επίση, σωστό. Τι άλλο κάτι θέλετε και τώρα με του τον ΑΜΕΑ και με τις τουαλέτες. Καλά, δεν μα αφήνει και η μιζέρια μας να ηρεμήσουμε. Καταρχήν, έχετε στοχοποίηση το διαμάτι Ο καλύτερο υπουργό Μα έχει φτιάξει το ομορφότερο νοσοκομείο στην Ελλάδα, τον Επέρομαι να πω, το ομορφότερο νοσοκομείο στην Ελλάδα γίνει το Ευαγγελισμό. Ναι, ναι, ναι, και αν έχουμε κάτι να λέμε για τον Ευαγγελισμό, είναι τι θα πει. Ότι είναι το ομορφότερο, αυτό θα πει. έχει γιατρού και όχι όπου χρειάζεται, δεν έχει σημασία. Τώρα κοιτάμε την ομάδα. Α κερδίσει ομορφιά. Σε αυτό το σημείο δεν είμαστε καθόλου καλά. Αποστόλη. Λοιπόν, δεν μιλάω για χθε που ήταν χειρότερο. Είδα προχθέ τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που είπε ότι δεν υπάρχει ανοχή σε νοσηρά φαινόμενα βία ούτε στα γήπεδα ούτε στα πανεπιστήμια και παραβατικότητα. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει με πράξεις και όχι με λόγια ότι δεν υπάρχει η παραμικρή ανοχή σε νοσηρά φαινόμενα βία και παραβατικότητα είτε αυτά εμφανίζονται στα γήπεδα, είτε στα πανεπιστήμια, είτε οπουδήποτε αλλού. Και φυσικά, καλά, είπε δεν υπάρχει ανοχή σε νοσηρά φαινόμενα τον το σπίτι του, 83 χρονών, όταν Φυσικά αυτά τα αναχυρά φαινόμενα πρέπει να πατάσσονται. Και ξέρετε τι φοβάμαι? Φοβάμαι ότι πρόκειται να αφαιρθεί πολύ άδικα και πολύ άσχημα στου ανθρώπου που βάζουν τα λεφτά του στον αθλητισμό και τι θα του κάνει τέτοια φορά που έχει πάρει με την πάταξη τη παραβατικότητα. Συμφωνείτε. εγώ αυτό φοβάμαι. Δηλαδή κάπου όπα με την πάταξη τη γιατί δεν το αντέχουμε κι εμεί. Δεν αντέχουν τόσο πάταξη. Και τόσο να τα βάζουμε τα συμφέροντα. Κάπου κάποια στιγμή λίγο ήρεμα, ε! Λίγο ήρεμα γιατί. Εντάξει, είπαμε. Λίγο παραδοσιαστού με κι εμεί. Αλλά δεν θα καμπιάνουμε εμεί μπροστά στην Ευρώπη να μα δένουν τα έψημα και λίγο μπαταξίδε. Ναι, καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Είναι το παραπολιτικά. Είναι τα παραπολιτικά. Το παραπολιτικά, ξέρω εγώ, μιλάμε και ελληνικά κάπου. Τέλεια. Λοιπόν, εγώ απλά ήθελα να σα πω να δείτε το Sky, το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων. Απ' πα, πα. Γιατί να το κάνουμε αυτό στον εαυτό μα. Που έλεγε για την Ακρόπολη, για τα νεράκια και να το βάλετε εκεί αυτό και να πάτε να κάνετε και μια έρευνα. Τι έλεγε για την Ακρόπολη. Έλεγε ότι το νερό είναι φωτιά στην Ακρόπολη. Το νερό χρυσάφη αναγκάζονται να πληρώσω χιλιάδε επισκέπτε Σχηματίζουν ουρέ καθημερινά κάτω από τον ιερό βράχο τη Ακρόπολη. Είχε πάρει συνέντευξη από τουρίστε και το πλήρωσε ο Ιταλό 5,5 ευρώ. Ο Ιταλό, ο Έλληνα, Κι εγώ αν πάω στην Ιταλία 3 ευρώ μου το χρόνο το μπουκαλάκι. Συγνώμη κιόλα. Ναι, ναι, ναι. Ε, ο Έλληνα έχει σημασία πόσο αγοράζει. Οι Έλληνοι. Έλληνοι είμαστε, διόμαστε, οι Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσβελούτε, Τούρκε. Οι Έλληνοι, οι Ιταλοί Ε, έχουν. Δεν να πάρουν νεράκι από την Ακρόπολη γιατί το ξέρουν. Γιατί στην Ιταλία δεν είχαν νερό να φέρουνε. Μη μου ανοίγει το στόμα τώρα. Ναι, γιατί στην Ιταλία πώ το έχει δηλαδή το νερό. 50 λεπτά δεν έχει πάντω. Και λίγα του κάναμε, αυτή είναι η βαριά βιομηχανία μα. Το νεράκι έξω ε. από την ε. Ακρόπολη. 5,5 ευρώ στην καμία δεν έχει. Αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι να πουλάνε το νεράκι 50 λεπτά. Ε, τώρα υποχρεωμένοι, τώρα μέρε με ζούμε. Τώρα υποχρέωση αυτά μην ψάχνει. Το καταλαβαίνω πώ το λέτε, αλλά πριν από κάποια χρόνια τρέχατε συνέχεια και όχι εσεί. Όχι θα... εμεί είχαμε τρέξει, γιατί δεν είχα πάει εγώ στο Περίττρο κάτω από Ακρόπολη, είχα πάει. Αλήθεια. Αλήθεια Πηγαίνετε και τώρα στο αναψυκτήριο επάνω να δείτε πόσο τα πουλάνε. Ε, άλλο αναψυκτήριο. Σου προσφέρουμε και ιερό βράχο όμω, ε. Sorry κιόλα. Συμφωνώ, συμφωνώ. Ε, θα τον πληρώσει το βράχο. Τι, το ίδιο έχει το νερό κάτω στην πλέμπα, ίδιο νερό θα πιει στο εγάλεο, ίδιο στον ιερό βράχο. Έκανε αναβάθρο. Κυρία ε, η κυρία Μενδόνη είναι αναβάθμιση του πολιτισμού. Ε, ε, είναι ορισμός αναβάθμισης, η ίδια. Αυτό το οποίο ονομάζουμε πούσι. Πραγματικά, 30 χρόνια. Από πού να το πιάσεις, από τον τάφο του τεκνού που είχε βρει, από το λιγνάδι, από το πούσι μας που κάηκε. Όπου και να το πιάσεις, αναβάθμιση μυρίζει. Ακριβώς. Έλα. Έλα μόλι ξαναμένει. Καβλά, σου έχω πει, δεν θα με λες έτσι. Συγγνώμη. <συγνώμη> έλα μόλι <μου> ξελιγωμένη. <ρίξε> <συγνώμη> με τον Τζολιά, μισό λεπτό. Το παιδί είναι? Ναι, το παιδί είναι. Μεγαλό σιγά-σιγά, το παιδί θα με παίρνει το ίδιο. Θα <συγνώμη> με <συγνώμη> παίρνει αυτό τηλέφωνο. Λοιπόν, να σου πω κάτι για το Μακρόν, κάβλα μου. Ναι, μακρό προ-μακρού οξύνεται. Το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω εγώ. Ή Μακρόν προ-βραχαίου περισπάτε. Αυτά θα μου πει, αυτά τα ξέρω. Μη μου λε, μαλάκι. Αυτό είναι ο Μακρόν, αυτή είναι η βραχία και έπεσε περίσπαση. Φαίνονται καθαρά τα δύο χέρια τη Μπιζίτ να χτυπούν στο πρόσωπο τον καλλο Εγώ γουστάρω, ξέρει γιατί. Γιατί μαναρί. Γιατί έχουν σχέση ρε φίλε και τσακώνονται και ο με τη γριά και γριά. Γρία... Εγώ σου βγάζω το καπέλο. <χει> Να σου πω, Τονιόρδου Αξιοπρεπό, Πε τη γη τη ελιά. Το Άντε, θα δούμε και τη μενδόνη. Λε μετά, Η μενδόνη, Για πε μου, Ρε μάγκα, Εγώ έχω στο μυαλό μου κάτι. Για πε, πότα να τα θα... κλείσει. Ε, καλά, Η μενδόνη είναι για άγιο έρωτα μόνο. Τι είναι, Άγιο έρωτα. Να σου πω, τι σκέφτομαι εγώ, Τη μενδόνη. Δεν τη βλέπει έτσι που τίνετε σαν το διάκοσμο τη εκκλησία. Κάπω, Ε, πού θα ταιριέσαι, Την άγιο έρωτα. Εσύ, Άγιο έρωτα, Να σου πω εγώ τη σκέψη μου. Πε τι, Σελήνη, Πόσπολο. Α, παλιό, βίντατζ, Μ' αρέσει. Ναι, ν, ν, άμα έχει το λιγνά Ακόμα. Εγώ θα έλεγα ότι ταιριάζει καλύτερα στο «έχω, παιδιά» Ναι. Αποσταλώ. Έλα. Έλα, τι κάνεις τον Φάκο. Λοιπόν, άκου. με αφορμή το θέμα που βάζουν η καραδεξοί που κυβερνάει τώρα εμάς τους ανόητοι, όχι γιατί είμαστε ανόητοι, πάση με το σύνθεση εισαγωγικά, θέλω να διώχνουν τώρα να άρθουν... Έλληνοι να είμαστε, Έλληνοι, όχι ανόητοι. Έλληνοι. Έλληνοι. Τότε οι <Τουρκίοι> Πολύ καλό, χαίρομαι για σένα. Με διαφώνει. Παρόλο που είναι μεγάλη πρόοδο. Ανόητη Έλληνη. Ανόητη. Έλληνη όμω. Εδώ ζούμαστε. Και τα παιδιά μα φιγεράνε και το ελληνικό του αυτό το. Τι, αυτό το λέμε. Συγνωρίζω πάνω του παγρόνου. Πά, πά, πά, αυτό το λέμε. Οκ, okay, οκ, okay. τι να κάνουμε. Λοιπόν, αφού καθόμαστε και μα πειράει με του τάκι με το 22%, προφανώ είμαστε άλλη φάρα. Λοιπόν, έπαμε εδώ και ένα σχόλιο το οποίο θέλω να το δει κάπω θετικά. Μην υποχωρήσει. Δούλευσα 35 χρόνια στον τομέα τη υγεία και από την εργατία που έκανα ότι. Οι πρόσθετε οι πιστάνε και την πέτρε και ο ρουφάνη είναι ένα ακόμα. Εάν τώρα διώξει όπω θα διώξει στου παλιέλου, η οποία πραγματικά δεν είναι νέα δημοκρατία, αλλά είναι κουκου, ε, οτιδήποτε είναι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την εργασία και είναι κερδιάδεσ και θέλουν μια καλύτερη ζωή. Ποιο θα μείνουν στο τέλο σε δημόσια τομέα. Προφανώ θα μείνουν οι ρουφάνει, οι πόλεμο οι σκαρουφιάνει πάλι οι καταδότη κτλ. Αυτή τι θα κάνουν. Ποιο θα έχουν ένα διώξουν μετά. Έχω ένα μεγάλο ερώτημα. Έχει <σχέδεις> ερωτήματα τώρα. Εσύ, ε? Έχω, έχω, Βάζει το δάκτυλο στον τύπο των Ήλων που λέμε. Ο όχι, όχι τον να... Μάσκο. Θέλω να πω δηλαδή πώ είναι δυνατόν ένα δημόσιο τομέα χωρί αυτού που γκρινιάζουν για μια καλύτερη ζωή, για καλύτερα νοοκάματα, πώ θα προχωρήσει με του ορφιάνου, με του κ. Σεσαιογικά, <συνήνες> τσέρε <συνήνες> ενώ το Μάρκια τα οποία υποβουλεύονται την ησυχία του δημόσιου τομέα. Τι θα γίνει με αυτού του ανθρώπου, θα τσακώνονται άσχημα τον άλλο, θα ρωτιανεύουν. Έχω ένα μεγάλο θέμα και περιμένω να δω τι θα γίνει στο τέλο όταν θα φύγουν οι άδεστοι, οι πραγματικοί άδεστοι δημόσιοι και αυτοί που μοχθούν, αλλά γκρινιάζουν όμως οι παλιοι για μια καλύτερη ζωή. Λοιπόν, έχω διάγγελμα για τα κατάλοιπα πορδών. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΤΙΣΤΡΕΛΗΣ και του ΚΙΡΑΛΗΦΗ. Ό,τι και να κάνετε ρε ο Μητσοτάκη γαμάει και σα γαμάει 40% κατ' εκείνη. Α, και η ΣΑΚΣΑΝΕ, η ΣΑΚΣΑΝΕ. Αν δεν έχετε κότε κάτι να πάρετε πάλι από τρία θα πάρετε 1% μαλάκι. Ή και τη ΣΥΡΙΖΑ, την κακομοίρα μου ρε την αυτή τώρα. Και έχω και διάγγελμα φυσικά για το Σεφάροχο μου. Σεφάρο μου, Τρέχα στον Πρόεδρο. μου. Δεν το ακόμα, δεν είναι έτοιμο όταν οριμάσουν οι συνθήκες. Μη μιλάς πάνω φωνή μου, ρε ότι λέω εγώ θα γίνει... Σιγά τη φωνή. Πάς στη μαβαλάκα, σε ένα χρόνο ο κασελάκης θα είναι στον πρόεδρο και θα γαμπάνε μαζί. Θα γαμπάνε μίσω Γαμπάω ακόμα μερικές φορές. Ο Μητσοτάκη δεν κοίταξε τα παιδιά μα τα Ελληνόπουλα στο τρένο Τρένορε. Θα κοιτάξει τα παιδιά τη Παλαιστήνη. Θα τα πάτε σε. Τα Ελληνπούλα δεν τα κοιτάξα, θα κοιτάξει τα, κοιτάξε τα Παλαιστινόπουλα. Είστε καλά. Ρε. Σε μάθω λεπτό. Δηλαδή, περιμένετε ο Μητσοτάκι να κοιτάξει τα παιδιά τη Παλαιστήνη. Ναι, γιατί έχει αυτό παιδιά και ξέρει. Ε, παιδιά. Είναι ανθρώπι πέρα από το προσωπίο αυτό, είναι ανθρώπι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή. Για ένα προσωπικό και ένα πατέρα. Στη γνώμη, συγκρίνη ώρα με τα παιδιά, τα δικά μου με τα παιδιά του μιτσιοτάκι. Δεν καταλαβαίνει. Επειδή... Είσαι μπήχλα στουχοβηνέ και δεν κατάφερε. Ορί στο άνθρωπο που αυτό δημιουργεί. Εσύ τι α... έκανε, που λέει παγκοτά, άσχετα διάλαγιά. Άστο γιατί η μικρή μου η κόρη και σπουδάζε και που λέει παγκοτά. Λοιπόν, αν α... α... κάνει το 50. Όχι να σπάκι ο ταξί, κατάλαβε. Τα παιδιά, τα δικά μου δεν συγκρίνουν το Σε με... Βλέπω πάλι στο πεζοδρόμιο θα καταλήξει στην συγκρού. Ε, εντάξει, γιατί πρώτη φορά είναι που μου έπαιρνε. Και που... αυτό λέω. Πάλι. Να σου πω πήγαινα μικρό. Και στην αρχή, νομίζω ότι ήταν γυναίκε αυτέ όταν πήγα 12 χρονών και Ναι, Μέχρι που σου γίνει συνήθω, κατάλαβα. Μέχρι που κατάλαβε ότι δεν, αλλά Με είχαν πάει από μια ταβέρνα του Κοντογιώργου και η... κατάλαβα πως πάει. 12 χρονών και να αυτά, λέω γυναίκες να τα μάξια. Και από τότε Αύριο θα είστε 1 ώρα. Ναι. Yeah. Yeah. Ναι, εδώ.